Αν θέλει, νέα μου μια και καλή να ησυχάσει, κάνω τι σου λέμε και δεν θα χάσεις. Σου προσφέρουμε το μέλλον, σου σε κίτ. Τέριξε το και θα νίκει στην Ελίτ. Δες κρίσεις για σου και Για με συμπεριφορά ανάρμοστη. Σβήσε κάθε φάκελο με παλιά ρηχία. Κερδίζει χώρο και βιωχνεί καθ' ανησυχία. Μπλοκάρε το δρόμο σε επικίνδυνε προσθήκε. Διαβάζοντα το manual και σου φτάνουν όσα βρήκε. η γλώσσα στα εργαλεία προ κρίση. Αποκλείοντα κάθε παραξενή φραση και ρίση. Στο φάκελο μετά κλείσε χιλιάδες αναντήρητα. Δοκιμασμένα να περνούν. Απαρατήρητα έξυπνα, ανθρώπινα, απλά και συνεντάχ. Μη βιάζε πάντα να σε το μεντά. Να αποφεύγει παρεκκλήσει. Γενικά φανταστικέ να στη Λεπτομέρε, καυτικέ να είσαι πρέδη και συνάμα ευγενή. Με όψη νεοφώτη του, γυμνασμένο κι γύγει. Τυπικό στην ώρα σου, χωρί εκστραπέτηση. Θετικό έγνομε και φιδωλό τη απάντηση. Να ξοδεύει όπω οι άλλοι. Μην μοιάζει να είσαι Έλληνα, σύγχρονο και νοικοκύρι. Με τι κάρτε σου τα κινήτα, τα δανειά σου όπω καθορίζονται. Βάσει αξία και προσφορά σου. Κανιά ανάμειξη με οργανώσει και κινήματα. Απλώ ανησυχίε, οικολογικέ, όχι διλήμματα. Να συνοδεύε από ανθρώπου τη τάξη σου. Να συμμετέχει στα κοινά για το κομμάτι. Σου τα αυτονόητα που δεν τα ανέφερα και καλώ ήρθα. Νέ μου στο πλαίσιο Τζιάντα 4. Καλώ ήρθα. Νέ μου στο πλαίσιο Τζιάντα 4. Καλώ ήρθα. Νέ μου στο πλαίσιο Τζιάντα 4. Μια σύντομη λίστα κάποιων υποχρεώσεων. Μικρών συμβίβασμων και μελλοντικών εκτόσεων. Αναγνώριση και ευγνωμοσύνη στου ευεργέτε μα κληρό. Ω προ του μα να χρησιμοποιεί κάθε μέσο που ενισχύει το σκοπό μα. Και από τον ελευθερό σου χρόνο για το καλό μα. Να προμοτάρει μορέξη και με κανόνε αγόρα. Να τιμά του χορηγού και να προσέχει τη φορά που υποστηρίζει. Στα μέσα τη αρχέ μα. Να τιμά τι εκλογέ, τι κουμπαριέ μα. Όπου αρμόζει ταξικά να πάρει σπίτι. Να ξεχάσει όποιον ήξερε αλίτη. Τα πάθη σου να κρύβει για ρότε και γυναίτ. Για ουσίες, να σε κοντά στην τέχνη. Με συχνέ παρουσίες εραστή τη αρχαιότητας και τη ιστορία. Μα και παιδί του Θεού και τη ορθοδοξία, προσοχή στα μάξι: είναι η εικόνα σου. Και το ρευστό, να έχει προμαχώνα σου. Να είσαι ευχάριστη παρέα στι συνάξει. Να προσαρμόζεσαι και να σε έτοιμο να αλλάξει. Τόλα θα πάνε καλά, αγαπητέ μου. Όσα χτίσαμε, δεν θα γίνουν βορρά του ανέμου. Τέλειο το πλαίσιο και διόλου άβολο. Κάποιοι για να μπουν, θα οικετεύαν και το διάβολο. Καλώ ήρθατε νέου στο πλαίσιο Διά μου Καλώ μου στο πλαίσιο θέλεις ναι, μου μια και καλή να ησυχάσει, κάνω τι σου λέμε, και δεν θα χάσει. Σου προσφέρουμε το μέλλον σου σε κίτ. Τέργιαξε το, και θα νίκει στην ελίτ.